Κάποτε οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο έγραφαν τραγούδια για να συνοδεύσουν βήματα Βήματα, βήματα τα οποία παρεπιπτόντως ήταν και γερά και αποφασισμένα και αποφασιστικά Γρήγορα, αργά, ανάλογα την εποχή Σε ανηφόρες, κατηφόρε, δρόμους, πεζοδρόμια, βράχια, μονοπάτια, γκρεμού, ποτάμια Έχουμε και τέτοια, ακόμη και σε ακρογιαλιές Τώρα δεν γράφονται τραγούδια, ίσως επειδή δεν υπάρχουν βήματα Ή σίγουρα επειδή δεν υπάρχ Βήματα. Διότι τα βήματα όπως λέει μια παλιά κινέζικη παρεμία γράφουν τραγούδια. Τα βήματα γράφουν τραγούδια και όχι άνθρωποι τελικά. Επίσης τα βήματα γράφουν και ιστορία και ζωή και γεμάτη ζωή με νόημα Θάλασσες Μαζών, ένα τραγούδι του Μίκ Θοδωράκη και σε στίχους και σε μουσική για το καλοκαίρι που έρχεται και κυρίως για τα βήματα που έρχονται. <εφ'> Στον φρουρών πείσμα Θα Στις καρδιές ατσαλή, φλόγα στη ψυχή. Μα να μη Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. <Τι> <Τι> Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του γενικού στρατηγείου τελάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμού. Ακούτε ωραία το Εμεί Έλληνες; Εμείς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 Είμαστε τέτοιοι Ελλά Ελλήνων φυλακισμένων πολύ επί καιρό. Έτσι το βλέπουμε, έτσι νομίζουμε, έτσι πιστεύουμε. Νομίζω και έτσι είναι αυτό το σύνθημα από την πόρτα εκεί του Πολυτεχνείου. Και κολοκοτρόνι είχαμε μέσα. Και Άρη Βελουχιώτη, βεβαίω από ηθοποιού. Δεν την έχουμε τι φωνέ τι πραγματικέ που θα το θέλαμε. Αυτή είναι η κανονική. Και βεβαίω φωνέ παιδιών τότε, το 73 στο Πολυτεχνείο. Και γενικότερα φωνέ και πράξει και βήματα παλαιότερον αυτοί είναι για μας οι δανειστές οι πραγματικοί, από αυτούς παίρνουμε δάνεια. Με αυτούς θέλουμε να κάνουμε έντιμο και μόνο έντιμος μπορεί να είναι ο συμβιβασμό, δεν μπορεί να είναι τίποτα διαφορετικό. Με αυτούς πάντα έχουμε θέλουμε να έχουμε μια υποφελή, αμοιβαία ε, λύση. Δανεικά βήματα λοιπόν από δανειστές πραγματικού, αυτούς διαλέγει εκπομπή, αυτούς διάλεξε έτσι για την αρχή. Τελειώσαμε αυτό το κλίμα, πάμε τώρα στα υπόλοιπα, διότι έχουμε ρήξη, διαπραγμάτευση, συνεννόηση, ρεαλιστική συμφωνία για το καλό των Ελλήνων, για κάποια δανεικά που πρέπει να έρθουν, για να ξαναφύγουν όμω να προσθεθούν και αυτά στα άλλα δανεικά. Όλο αυτό που ζούμε τέσσερι μήνε τώρα, το οποίο πολλοί από τη δεξιά παράταξη θέλουν να λένε ότι είναι μια αριστερή παρένθεση. Θα σα απαντήσω και θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά με αυτό που θα σα πω. Για να υπάρξει κυρία Τσαπανίδου αριστερή παρένθεση, πρέπει να υπάρξει αριστερή κυβέρνηση. Για να υπάρξει αριστερή παρένθεση, πρέπει να υπάρξει αριστερή κυβέρνηση. Σε τελευταία ανάλυση, τι θα κάνουμε, πρέπει να κατεβάσουμε και τα παντελόνια. Πώ θα γίνει, ε, Δεν θα απαντήσω αυτό. Καλύτερα. Καλό θα ήταν, βεβαίω, όχι να απαντήσει, να τα κατέβαζω. Περτετέρη να αποκτούσε και ένα νόημα το συγκεκριμένο. Δελτίο Ειδήσεων. Η μουσική που ακούμε από εδώ και πέρα είναι το αμβατήριο της Κούπας. Από το έκτο πάτωμα είναι ένα πολεμικό τραγούδι. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα στον πόλεμο που έχουμε αυτή την εποχή με... Δανειστέ, εταίρου, στο κοινό ευρωπαϊκό σπίτι, για να τα πούμε με τρει λέξει. Ο Μιχαήλ Ογιαννάκη ήταν αυτό που είπε για την αριστερή παρένθεση και για μια αριστερή κυβέρνηση: Ότι καταλάβατε, καταλάβατε. Αμοντάριστο ήταν. Η, η ρεαλιστική βάση που ξέρετε τι προβλέπει για όλου σα, για όλου μα, είναι αυτή που ακολουθεί. Και επαναλαμβάνω ότι η ρεαλιστική βάση τη συζήτηση παραμένει η πρόταση τη ελληνική πλευρά. Η ρεαλιστική βάση της συζήτηση παραμένει η πρόταση της ελληνικής πλευράς. Σας ευχαριστώ, Βανίγερο. Επιτέλου, να υπάρχει και μια ρεαλιστική βάση για όλα αυτά που θα γίνουν, γιατί των δανειστών το πακέτο, όπω όλοι ξέρουμε, δεν θα εφαρμοστεί, δεν προτάθηκε για να εφαρμοστεί, προτάθηκε για να πάρθει πίσω στο, σε ένα μεγάλο του μέρο, ώστε να μείνει το ρεαλιστικό που είναι το ελληνικό πακέτο, το οποίο προβλέπει πράγματα που δεν έχει υποσχεθεί κανεί ότι θα τα φέρνε, που δεν φανταζόταν και κανεί ότι θα τα φέρνανε, ή αν φανταζόταν όχι σε τέτοιο βαθμό και όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά έρχεται όμω και είναι Σε σχέση με το άλλο, γιατί πάντα στο συγκριτικό βαθμό κρίνονται τα μνημόνια σε αυτόν τον τόπο. Πατριωτικό καθήκον είπε χθε ο Παπαδημούλη, το είπαμε και εμείς χθε. Πατριωτικό καθήκον είναι να στηρίξουμε τον Τσίπρα. Το είπαμε και εμείς χθε. Αν απευθύνεται σε όλου του Έλληνε, θέλουμε να βάλετε ένα τεράστιο αστερίσκο ότι δεν είμαστε πατριώτε, δεν έχουμε τέτοιο πατριωτικό καθήκον, δεν αντιλαμβανόμαστε έτσι το καθήκον προ την πατρίδα. Και αυτή την ώρα είναι πατριωτικό καθήκον η στήριξη του Τσίπρα. Που παλεύει με την εντολή της κυβέρνησης και με τη στήριξη του ελληνικού λαού για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Είναι πατριωτικό καθήκον η στήριξη του Τσίπρα. Κράτα, κράτα, κράτα, γεράδι του. Ο Μιχαήλ Ογιάννακη, δεν το λέει έτσι ακριβώ, το συνεχίζει και μετά, αλλά εμεί βάλαμε την πρώτη, το πρώτο μέρο, κράτα γερά, δούνου του, μετά λέει κράτα και Έλληνα, αλλά τι σημασία έχει ο Έλληνα δεν πρόκειται να κρατήσει. Το δούνου του έχει ανάγκη που δεν το πληρώσαμε και σήμερα, να το πληρώσουμε τέλο του μήνα, μην αγχώνεστε. Θα ζήσουν και αυτοί με κάποιο τρόπο να δουν τι σημαίνει, δεν έχω λεφτά, δεν μου δώσαν οι δανειστές και θα τη βγάλω με τον υπόλοιπο μήνα. Γι' αυτό το κάνουμε, ένα πρόγραμμα προ το δουνου και γενικότερα προ του γκάνγκστερ του διεθνού καπιταλισμού πώς να βιώσουν την κρίση στα σημερινά τη δεδομένα. Το ανέκδοτο της ημέρας πάντα μας αρέσει να το ακούμε, είναι αυτό που ακολουθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα, ακριβώς διότι υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, <Κι> της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, <Κι> της συνεννόησης, της συνανάπτυξης της κοινωνικής συναχισμού. Πολύ καλό. Το άλλο με το το ξέρετε. Πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, Παΐσια! Μεριμαχε με δάκος Ελληνίκια! Μεριμαχε με δάκος Ελληνίκια! Η ρεαλιστική βάση της ζήτησης παραμένει η πρόταση της ελληνικής πλευράς. <ΣΣ> Παΐσια! <ΣΣ> Πράττε και τι θα νινα σκα <ΣΣ> <ΣΣ> Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι Δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον Είμαστε στο κοινό σπίτι και όπως λέει και το τραγούδι μας τρώει η θηρωρή το πλεμώνει Κατιάνα Μπαλανίκα, Παναγιοτοπούλου, Γερασιμίδου με ένας πολύ καλός θεία μια πάρα πολύ καλή παράσταση το εκτοπάτωμα κάποτε και αυτό Όταν είχαν κέφια περισσότερα οι άνθρωποι. Και σε αυτό το τομέα υπάρχουν ακόμη κέφια. Αλλά πρέπει κάποιο να ψάξει περισσότερο να τα βρει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με όλα αυτά τα πολύ ωραία. Στο κοινό σπίτι που ψάχνουμε να βρούμε τη λύση. Έχουμε και άλλα μετά για τη Μέρκελ. Έχει πει πολλά ο Τσίπρα για όλου αυτού. Του γκάνγκστερ, λέμε, Που τώρα όμω αναγκαζόμαστε να βρούμε λύση με αυτού. Και ξέρει κανεί, έχετε δει 5-6 ταινίε ο καθένα με γκάνγκστερ, τι ακριβώ συμβαίνει όταν πα να μιλήσει για το δίκαιο σου στον Δεν χρειάζεται να το πούμε εμεί. Ελληνοφρένια, 2.11-200-8.200. Όντω συμβαίνει η Ελληνοφρένια. SMS, όποιο θέλει να στείλει, θα γράψει Real και το μηνύμα στο 54%. Και όποιο θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση του ίδιου παπάκι, realfm.gr. Κατέρνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. 5 Ιουνίου σήμερα του 2015. Σαν σήμερα, 5 Ιουνίου του 1898, κάτι πολύ σημαντικό συνέβη στην ανθρωπότητα. Γεννήθηκε ο Φρεντερίκο Γκαρθιά Λόρκα. Στην Ισπανία, ποιητή, Έχει κάνει πάρα πολλά στη σύντομη ζωή του, πέθανε το 1936, τον, σκ... τον σκότωσαν. Οι φασίστες του Φράγκο, ε, στην, λίγο έξω από τη Γρανάδα, πρόσφατα μάλιστα ανακαλύφθηκαν, ήρθαν στο φως κάποια στοιχεία, ο Φράγκο όλα αυτά τα χρόνια που ήθελε να το αποκρύψει. Ξέραμε, όλοι γνωρίζαν και στην Ισπανία και παγκοσμίως, έχει γίνει θέμα ο θάνατος του ποιητή. Έχει μελοποιηθεί εδώ στην Ελλάδα από πάρα πολλού. Ε, δύο θα ακούσουμε έτσι χαρακτηριστικά αποσπάσματα Να ξεκινήσουμε με το ένα Το πιο χαμηλών τόνων ε, Μάνο Χατζηδάκη Τώρα αν η φούλα μου χρήση, Που από το σπίτι σου na filiżanów, na filiżanów, santo na Fresko luzmelo, do na filiżanów, na filiżanów, Janaba. Wjenie sabotus w τραγούδι εδώ δεν μπορούμε να ακούσουμε, δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε και άλλα πάρα πάρα πολλά Αυτό είναι από το ματωμένο γάμο ε, Ο Νίκος Γκάτσος έχει κάνει την απόδοση στα ελληνικά Μανός Κατζηδάκης βεβαίως, Λόρκα το θεατρικό Περιγράφει την επαρχία, την πίεση, καταπίεση των γυναικών Το πώ ήταν η ατμόσφαιρα στις αρχές του αιώνα στην Ισπανία με πολλά κοινά με την Ελλάδα. Φεύγουμε από αυτό το πάρα πολύ ιδιαίτερο κλίμα Μανος Χατζηδάκης, Αλήμωνο. Πάμε στο επικό όπως πρέπει, Μίκης Θοδωράκης. <Σταφλού>, φωνές ξεσκίσαν το Absolutely. Αυτόν έχει γραφτεί το τραγούδι Τον Αντωνίτο Ελ ε, ε, Την απόδοση εδώ στα ελληνικά Την έχει κάνει ο Δησέας Ελίτης ε, Και γι' αυτό υπάρχουν οι λέξεις βεβαίως Που δεν υπήρχαν ούτε στα ισπανικά Βεργοληγερός και φεγγαρό με λάμψος. Αυτά μόνο οι ελίτης μπορούσε να τα κάνει Και κυρίως λέξεις με το λάμδα Έβαλε και τα αδελφίνια μέσα ε, Λόρκα με πολλά ερεθίσματα, με περιγραφή μιας κατάστασης, μιας χώρας, ξαναλέω με πολλά κοινά με τα δικά μας μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία στις τέχνες και όχι μόνο και ένα πολύ ιδιαίτερο τέλος που έχει μείνει στην παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο της λογοτεχνίας αλλά και την πολιτική ιστορία διότι τον δολοφόνησαν φασίστες έξω από την Γρανάδα Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι Βαλίσια! Βαλίσια! Βαλίσια! Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον Στην Ευρωπαϊκή Τρέλα, συγκάτοικοι ε, Σχετικά με το Λόρκα που λέγαμε πριν, λέει ένα ακροατή εδώ, ο Αντώνιο. Τώρα το βλέπεις πιθανόν να μας νοιάζει ή να αφορά κανέναν η δολοφονία ενός ανθρώπου στην άλλη άκρη της Ευρώπης Είναι γεωγραφικό το θέμα, έχεις δίκιο, λάθος κάναμε, χιλιομετρική απόσταση και όλα τα υπόλοιπα. Λαός μέρο Α. Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Έτοιμες διότι είναι συντριπτική η των <laughs> κοριτσιών. Εσείς εκεί είστε έτοιμες. Πώς μας μιλάτε έτσι. Είμαστε αρσενικές ξέρω από αυτά Εγώ ακούω τον Αλέξη που λέει αν είστε Για μας μιλούσε Για μας αρσενικές Οι αρσενοκίτες και αυτό παίζει τέλος πάντων Για ποιο πράγμα ρωτάει αν είσαι... Είμαστε τρελές και αριστερές Έτοιμες για την επανάσταση Μήπως για τη ρήξη Για ποιο πράγμα Γιατί δεν πάει το μυαλό μου Για το συμβιβασμό Δεν μου λε, γιατί δεν δείχε χθε ζωή, πε μου. Δεν ξέρω, α μη είσκα. Πώ στη Βουλή που κάνω κανοντού. Ναι, ναι, δε δεν φτύπησε το, δε το αντάρτη. Δεν ειδοποίησα, δεν ξέρω. Είδε την κάμερα που έχω γιατί έχουν μειώσει μια μικρή ματζοβόλική και πέρα, η οποία δεν κάνει και πολύ μπουγιο να σου πω την αλήθεια. Και δεν θα πίστευση ότι έχω κάμερα. Θα νομίζει ότι πήγα έτσι μόνο μου τρελέ. Α... Ένα τρόπο να κατεβαίνω, να κάνω όλο αυτό και να έχει κάτι φωτογραφικέ τι επίσει. Α, στο χέσαι. Εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να, μη το το να μην τη άρεσε τον πλακά ζήτο του αριστερό μειμό. Μήλε να Καρφάκι για τη ζωή, ότι δεν τη άρεσε το ζύτο το αριστερό μνημόνιο, υπονοώντα ότι προτιμάει το δεξιό μνημόνιο, δεν μ' άρεσε. Ναι. Τι έσπρωξε ο μπάτσο. Μέσπρωξε τον μπάτσο, είναι το συγχαμένο. Αν είναι δυνατόν, τρέκαι, πώ το ανέχτηκε αυτό το πράγμα. Δεν το ανέχτηκα, είδε, έξαρτο, έκατσα εκεί να του κράξω. Τι να κάνω. <laughs> να πιαστώ στα χέρια, είμαι και πολιτισμένο. Δεν μπορώ να του κάνω το χατήρι. Ο πολιτισμό δεν μαράνε. Τι να κάνω, ο πολιτισμό δεν σταματάει. Όσε αριστερέ <laughs> κυβερνήσει <laughs> και να έρθουν, ο πολιτισμό δεν σταματάει. <laughs> ναι. <laughs> Μόλι μπήκε ο πελάτη. Κοίτα, μαλακή, μα, ανάγκη δουλειά, ξαφνικά. Δηλαδή, τα... ξεκίνησε το πρωί μεταξύ από το σπίτι, ελπίζοντα ότι θα κάνει βόλτε μόνο, ότι δεν μπαίνει ο πελάτη. Καλυθέα, λοιπόν. Με να... πού πάτε, καληθέα, καλή φάσπρα. Όπω εξεκουβαλάει τώρα από το μαρού, θα πα καληθέα, δεν έχω χειρότερο. Να πω τη βλακεία μου. Πε την. τι λοιπόν, κέρδη είχε τα ελληνικά πετρέλαια, Πόσα εκατομμύρια οικονομήσαμε. Είχαν και κέρδη, λοιπόν, δεν αλλά... νομίζω. Πολλά κέρδη, λοιπόν, να τα μοιράσουν τουλάχιστον στου ανθρώπου εκεί πέρα όλα τα κέρδη, πα και Ε, Ενώ αν μοιράσουν τα κέρδη θα έρθουν οι ζωέ πίσω, μάλιστα Είναι ενδιαφέρουσα άποψη, το οποίο Σιριζέος είσαι, λογικό, διαχείριση καπιταλισμού κάνουν και αυτοί, ναι, σε καλή γραμμή είσαι, καλή γραμμός. Είπες τη λέξη δικαίωση. Όχι, Σιριζέος είπα έχει δικαίωση, δεν πάνε μαζί αυτά. Κάποιο από του πατέρε τη Αμερικάνικη Δημοκρατία, παλιά πολύ παλιά, η κυβέρνηση που φοβάται το ένοπλο πλήθο είναι μια δικτατορική κυβέρνηση. Αυτοί εδώ με αυτό που έκαναν χθε στο Τζολιά, παρένθεση έπρεπε να κάτσεις και να πέσει κάτω, απέδειξαν ότι δεν ξέρω αν φοβούνται το, ναι, το ένοπλο πλήθο, αλλά σίγουρα φοβούνται τη σάτυρα. Σου λέω ότι έπρεπε να πέσει κάτω. Γιατί να πέσω κάτω, καλά. Πέφτουν τα παλικάρια. Ε, εντάξει, ρε παιδί μου. Τι αν να... το κάνω στιμένω καλοκαιρινή, δεν θέλω. Ρε μου, για να δείξεις, ρε Ότι αυτή εδώ είναι επικίνδυνη. Αν οι άλλοι ήταν άθοι, αυτοί με αυτά που κάνουν είναι 3 Εντάξει, παιδί μου, δεν έχουν προλάβει να τους ξυλώσουν κιόλας. Δηλαδή, οι προηγούμενοι κυβερνάνα ακόμα και τα σε μήνες και όλα περιμένετε. Υπομονή. σε λίγο καιρό. Θα μπαίνουμε στη Βουλή, στα θα θα μας να μέσα. Στέλνη εδώ από τη Σάμμενα. μήνυμα. Είναι και μεγάλο λίγο, Δεν διαβάζεται. Το όμως για το Θα σου απαντήσω έτσι σε ιδιαίτερο. Τη μουσική πορεία του Μίκη Θοδωράκη εννοούμε, τον μουσικό Μίκη Θοδωράκη. Για την πολιτική πορεία θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Όποτε εδώ κάνουμε αναφορά στο Μίκη Θοδωράκη, είναι για τα τραγούδια του και πάντα βεβαίω θα συνοδεύουμε, με, συνοδεύουμε την όποια αναφορά με τραγούδια. Πάμε τώρα σε έναν άλλο μεγάλο τραγουδιστή, να ακούσουμε με ποιου ακριβώ πάμε να συμφωνήσουμε αυτό που θα συμφωνήσουμε. Το πραγματικό πρόβλημα τη Ελλάδα και το πραγματικό πρόβλημα τη Ευρώπη δεν είναι το χρέο. Το χρέο είναι ένα εργαλείο. Για την επιβολή ταξικών πολιτικών λιτότητα. Το χρέο είναι ένα εργαλείο για να διαλύσουν το κοινωνικό συμβόλαιο και τι δημοκρατικέ κατακτήσει στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ο νεοφιλελευθερισμό, το πρόβλημα είναι η λιτότητα, το πρόβλημα είναι η άνηση διανομή του πλούτου, το πρόβλημα είναι οι πολιτικοί που ακολουθούν με θρησκευτική ευλάβεια Μέρκελ και Σαρκοζή. Σε κρίση λοιπόν δεν είναι η Ελλάδα και οι χώρε τη περιφέρεια. Είναι... Σε κρίση είναι η Ευρώπη. Είναι η αρχιτεκτονική του ευρώ, είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Ο ίδιος ο καπιταλισμός. Το 12 βεβαίως θα έχει πει αυτά, γι' αυτό λέει και για το Σαρκοζή, αλλά έχει φύγει ο Σαρκοζή, όλα, αν δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή. Τα ερωτήματα βεβαίως είναι αυτά που θέτουμε εδώ και τέσσερις μήνες. Με ποιους πάμε να συμφωνήσουμε τι. Ε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλύπτεται. Καλά είμαι. Ο Πολιά ο κύριμη είμαι. Δεν για... πιστεύω να σα πνεύση να θα σα ψηφίσω έλεγω. <χι> Μαζαλήσατε. Για τι μποτήλε περνώ του Αιγαρίου. Για τι μποτήλιε. Με τον κύριο κύρκο. Το Λεονίδα, ποιο κύρκο. Ποιο Λεονίδα κύριε. Τι λένε. Το γιο του Λεονίδα. Τον κύργο το, το βασίλειο Για τι μποτήλε του αερίου. Ναι, ώρα τι θέλετε κύριε να το κάψουμε να το κάνουμε κούκι. Τι θέλετε. Να μου δώσετε μια διεύθυνση να έρθουν να τι παραδώσω. Αυτό θέλω. Θα μου φέτε μποτήγε αερίου. <χι> Σύγκα μου βάλετε και καζάκι με παραγγελία. Να σα πω να μου φέζουν Συγγνώμη με, με κοροϊδεύετε τώρα Εγώ σε κοροϊδεύω ή εσύ με την άξιο στον αέρα Τι να σε την άξη στον αέρα ρε ανθρωπέ μου Να πού... το γυρίσαμε πού... και στον ελληνικό, τώρα παραγνωριστήκαμε Εδώ δεν μιλάμε στον ελληνικό. Συγνώμη. πού έχω πάρει Σε μένα Λοιπόν κάποιος μου κάνει πλάκα τώρα Δεν και ξέρω, ξέρω τι το... κάνεις εσύ θες να κάψεις κόσμο Ρε ας διάλο, ρε. Άι σιχτήρ, θα σε ξεμαλιάσω Ναι Για Για το προσκύνημα τη Αγία Βαρβάρα που μα δείξουν 40.0 ευρώ. Α, καλά. Είναι. Άντε σιγά σιγά βγαίνουμε και από την κρίση. Μερικά ακόμα, τα καταφέραμε. Έλα, για πε. Κοίταξε σίγκα. να δει. Δεν είναι όμω και σωστή πολιτική αυτή Τι, αγαπώ, θα κάνουμε. Δώστα σε μια τράπεζα για να αρχίσει να δίνει να τα πάρουν οι είναι. Τι είναι? να τη στηρίξουμε λίγο για να δώσουμε δάνεια στον κόσμο. Γιατί έχουν και κοινωνικό πρόσωπο οι τράπεζα Ξέχασα να σου το πω, το είδες τελευταία. Γεια σας. Έχω μεθοδορή να μην πω περισσότερα. Δεν πειράζει, Ισπανό είστε, τι, τι υπόνοιμο είναι αυτό. Α, μάλιστα. Επειδή δεν το έχω ψάξει, το επίθετο μου είναι μαλλ. Α, το να μην πω περισσότερα είναι πιο ωραία. Να πω την ιστορία μου στα πολλή Βέλτα Τρολάρο. Ακούω, ακούω. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ο πατήρ Πρετεντέρη, όχι ο συγκεκριμένο που τον βλέπουμε, ο προηγούμενο, παίρνει τηλέφωνο στο Σακελάριο και του λέει αυτό για το κείμενο που γιατί μαζί γράφαν τα σενάρια, και στο τέλο που τελειώνουμε, του λέει έχω να αυτό για <συγνώμη> Δεν πειράζει, πείτε μου, άντε. Στο τέλο του λέει ο Πρετεντερή: Να σου πω και κάτι καινούριο. Του λέει: εγώ κόψει το κάπνισμα. Και ο Σαγκελάριο του λέει: Μπράβο, ρε Μεγάλε, εσύ θα πεθάνει υγιή. Mm. Πολύ σωστό. Mm. Λοιπόν, εγώ το Σάββατο θα κλείσω το μαγαζί ω επιτυχημένο. Γιατί όλα αυτά που έφτιαχνα ήταν επιτυχημένα. Τι έφτιαχνε, Φούρνο. Φαντάζε και... να το α... κλείσα αποτυχημένο. Σαν, σαν χρεοκοπημένο. Ε... Κλείσε με το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια. Ανάσα. Με το κεφάλι ψηλά, αλλά ε... μου έχει έρθει από πίσω μια επιτυχημένη. Επιμήκυση τη Μήκυνση, της 25 Ιανουαρίου που με πηγαίνει πιδιώντα μέχρι τον ημιτό. Χάριστο. Εγώ μου... μη τηλεφώνει σε την Πάρνη θα. Επίση, πήγα στο ΑΕΠ και μου είπαν ότι με μεγάλη μίλα με το λογιστή σου. Μίλησα με το λογιστή μου, μου είπε μίλαμε το δική γόρουροσμού. Με το... Μετά με το δικαστή. Μίγα το δικαστή. Μετά με το συγκατηγορούμενο. Μίζε και με αυτόν. Όχι. Μετά με το συγκρατώμενο. Για το πα πολύ μακριά, το πα στο τέλο εσύ. Το τρέχω λίγο. Γι' αυτό ε, είμαι ε, εδώ για να διαβάσω το μέλλον. Για. Πες. Μου είπε ότι έτσι ο θα βλέπω τα πράγματα. Μάλλον θα πα σε περιοχή τη Δυτική Αττικής που έχει το όνομα πουλιού. Και του λέω πολύ ωραία, στο περιστέρι. Το χάρηκε, ε. Μου λέει λάθο. Λίγο πιο κάτω, κορυδαλό λέγεται. Μπράβο. Εσύ το πίεσαι και το τέλειωσε πριν λίγο. Αφού δεν σε πάνε και στην Ψιτάλια, καλά να λε. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι. Να είστε καλά. Το χιούμορ σα. Η σπιτάδα σα. Είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Τέλο. Το φούρνο που τον έχει. Τον είχα, είπαμε. Το βήρωνα. <ΣΣ> Εδώ έχουμε ρίξει και αυτοί κάνουν γλέντι. Το Σάββατο, αύριο, 6 Ιουνίου, στι 8 μου τα Συνδικάτα Οικοδόμων Αθήνα, Επιστημισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχείων, Ενέργεια, το Σωματείο Εργαζομένων Χρήματο-Πιστωτικών Επιχειρήσεων και ο Πανελλήνιος Μουσικό Σύλλογο έχουν γλέντι, εκδήλωση γλέντι, όπω το λένε, στην παραλία Μπάντι, στο Παλαιό Φάληρο. Από τι 8 και μετά. Προσκλήσει προμηθευόμαστε από τα Σωματεία μα. Έχουμε τι παραγγελίε, με σα αφήνουμε αμέσω μετά μαγαζίνω, Κατρίν Εκείνα έτσι ένα ωραίο ζαγορέο, Το έχει πέξει παλιά είναι και έτοιμο Dolce Vita Σε πλάνεψε η Dolce Vita Και αυτό που λένε ζωή γλυκιά Σε πλάνεψε η Dolce Vita Αυτή που λένε ζωή γλυκιά Και κάθε μέρα κατεβαίνεις Της κοινωνία στα σκάνια. Και θέλω και κάτι άλλο Τον Goofy Ποιον Goofy Είχε πάρει ο τύπος και έλεγε θέλω το Γκούφο και λέει με ο κύριος τον Γκούφη. Τον Γκούφα, τον κύριο Γκούφα. Ναι, ναι. Ναι, κύριε Γκούφα. Ναι, ναι. Ο Αντώνης Ωσονίτης είμαι καλημέρα. Γεια σου Αντώνη, πες μου. Ε, να ρωτήσω, ε, με αυτό το θέμα με την εκκρεμότητα τι κάνουμε. Ε, θα αναγκαστούμε να λαδώσουμε τελικά. Ε, δηλαδή... Θα χρειαστεί κάτι. Κοίταξε... εντάξει. μέσα στο... Για να γίνει και πιο γρήγορα η δουλειά, καταλαβαίνεις, Αντωνή μου. Ε. Περίμενε, περίμενε. Μήπω εγώ μιλάω με ποιον με ποιο, με ποιο μιλάω τώρα. Για ποιο θέμα θε, Αντώνι μου, ο κούφα είμαι. Κατάλαβα, εγώ πήρα. Ναι. Το θέμα το, το παλιό εκείνο εκεί με το. Για την Ψιτάλια. Α. Έχει μείνει μια εκκρεμότητα. Μήπω μιλήσατε με τον πατέρα μου. Εγώ είμαι ο γιο Γκούφα. Ο Γκούφι. Καλά, καλά, με τον πατέρα σου δεν να μιλήσω. Εντάξει. Πείτε μου λίγο γιατί εγώ έχω αναλάβει τώρα. Εντάξει, ε, κοίταξε να δει. Πάντω, από ό,τι μου έχει... που πατέρα μου, μια εκκρεμότητα υπάρχει. Υπάρχει εκκρεμότητα όντω, αλλά θα χρειαστεί λίγο κανένα χιλιάρικο ευρώ βλέπω για να προχωρήσει το θέμα Εντάξει, δέχα δύο κόσμους δέχα... δέχα δύο κόσμους, χιλιά ευρώ όμως είναι δυο μισθή γυναικοί ε, Εντάξει, εγώ ε, εμείς έχουμε από την Ψιτάλια την εκκρεμότητα Όχι, θα μου τα φέρετε σε σκατά, σε λεφτά ε, Εντάξει Γιατί, γιατί Αγάπη μου βρίσκεται Του συζητέου να μιλάνε για γραμμέ, με του λοιπόν σε κόκκινη γραμμή. Μεγάλη έμπνευση. Έλα. Για. Γραμμές παραμένουν κόκκινε και βγάλει. Παραμένουν και κόκκινε και περισσότερε από ακούγονται. Με κόκκινε γραμμέ τη κυβέρνηση, είναι βαθιά κόκκινε και Οι γραμμέ μας δεν είναι απλά κόκκινε, είναι κατακόκκινε. Δραχμών, λοιπόν, σε μια κόκκινη γραμμή. Εμείς αμένουμε στις κόκκινες γραμμές. Η γραμμή δεν είναι κόκκινη, είναι κατακόκκινη. Όχι, όχι. όχι. Είναι κοκκινότατη η γραμμή. Λοιπόν, μια Δραχμή. Ένα πουλί από Δήμο καθόταν στην πλατεία. Βάζευε του περαστικού και πήγαινε Η Τη πρώτη φέρνει, δεύτερη κι δεύτερη Ζαλάδε. Κάτω από τα καθίσματα κινούνται συμπληγάδε. Έθεο Δωράκη, Ψαριανό. Λουκά το τρύο σαν του ερωτήσει τη Αμερικάνου που βγαίνει και μιλάνε για το Χριστό, πιστεύω στο Χριστό και τα λοιπά, θα βγει το δωρέα δικά του το λάβριο αύριο το θέμα του πέρα ο χαρακτηγολόνα και λέει ότι ο άλλο δρόμο, ο δρόμο σκολά σου και κάτι τέτοια. Ο ψαριώνοντα δικά του και να βγει η Λουκά από πίσω να ζωή σα κουμπί, σα το πω το φιλόγιο θα πάρε στην κόκλα κιλά. Εγώ για να σταματήσει το πιάτσικό σε αυτή τη χώρα είμαι και με το διάλογο, όχι μόνο με την Τρόικα. Μετανιώστε! νιώστε! Ήθεστε, είστε ζωντανοί νεκροί Παλάκα θα πέσει στα βράχια ε, Οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι Δεν είναι δηλαδή ομοφιλόφιλοι Δεν είναι ο Θεός δημιουργεί τον άντρα και τη γυναίκα Ο μαλλούς άνθρωποι Κατά από τα αγαθίσματα Κινούνται σύμπηκα. Θέλουμε μια παλακελιά. Χατζιφραγκέτα για λόγου ταξικού. Εντάξει, mm. μα έχουν ξαχ... και το παίζουν και αριστερή. Και τώρα το αγκούρι, για ταξικού και μόνο, του για σένα γιονό, Και το Ζωή! Ζωή! Και ενώ στον βόξ πεζότανε Έργο του Παζολίνη Ωπ, ωπ, ωπ, παρακαλώ, παρακα... Ζωή! Ζωή! Μάζεψέ τους! Ζωή! Εμένα εσπρόξες! Χάλασσα από το μάου καιρός Και ξέσπασε μπουρίνη Μα να με εσπρόξει ο Μπάτσος! Να με εσπρόξει ο Μπάτσος! Χάλασσα από το μάου καιρός Και ξέσπασε... Έσπρωξε το, Έλα, βάλε το του τον μπάτσο χαμένο. Έλα βάλετε το σκηνάλι την παρασένη του παπάκοστά, αντί να φιρωμένο στον ππάτσο. Από χαρούλι, από ποιον. Πάλα από χαρούλι. Έλη στι βρώσει για να κρατάσω θέλα. Κιταν πάτει γιαλεχθεί που καναλάνε σταρέτα. Σα δε τρέποτε! Λακοσάνει πάλι ζωή, αμολυντά έχει! Κι ήταν πάλι για Η αστυνομία του Πανούσι Τι καλά! Ένα κομματάκι πιο δημοκρατική απ' του Δέντια είναι! Λοιπόν, θα κάνει ένα ρεμίξ με δηλώσει τσίπρα, στρατούλι, λαφαζάνη και όποιον άλλο θέλει εσύ και θα βάλει να ακούγεται από πίσω. Είπε δηλώσει ή υποδουλώσει. Δηλώσει. Συγνώμη. Ό,τι θέλει εσύ και θα βάλει να παίζει από πίσω background αν μπορεί να το φτιάξει από λούφα και παραλλαγή το τραγούδι που ακούγεται στο τέλο. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την επίτευξη μιας... Αμοιβαία υποφελού συμφωνία. Ένα πουλάκι κάθεται σε κάρβουνα. Αναμένα. οι χιμάγκε που το κούσταραν όλοι οι μερίστο παίζαν. Η πολιτική τη κυβέρνησή μα είναι υπέρ τη απελευθέρωση των αγορών. Κάποια μέρα ένα πρωί θα πετάξει το πουλί. Και οι μαγκε θα το παίζουν. Οπα και παραλάγει και οι Μάγκες το παίζουν και παραλλαγή. Το μνημόνιο θα το σκύσουμε και θα το σκύσουμε στην Βουλή των Ελλήνων. Κάποια μέρα ένα πρωί θα πετάξει το πουλί. και οι Μάγκες το παίζουν και παραλλαγή. και οι Μάγκες το παίζουν και παραλλαγή. κανένας δεν τους κοίταξε τους γύρισαν την πλάνη. Και μεινάνε τα μάνε και Στην και στο άρθι που τώρα με το ασάλιωτο Με τη συμφωνία Ποιο είναι ρε Ο γιατρός με την κλωνοσκόπηση Αυτός είναι Ναι Γιατί τόσο καιρό ο Τσίπρας δεν κλίνει τη συμφωνία Γιατί δεν τους δίνουμε λίγο κόλλο όπω κάναμε τόσο καιρό με το Σαμαράκι με το Βενιζέρον να κλείσει η συμφωνία Για να φανεί αναγκαίο το ασάλιωτο Γεια. Yeah. Ναι, ναι, ο Μέρη. Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σα κάνω μια κολονοσκόπηση. Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσω να πνεκάνει τι χώρε ή μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τι αμυγδαλέ. <Κι> μα είναι η μέθοδος, η, πώς να σου το πω έτσι, απλά είναι η πιο μ, καλύτερη μέθοδο για να, διε, να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σα. Α, ah, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Et jak tu się rzuć, pesan stojąłaj. Ja ty jesteś ruchaty, ty noskulaj. Ja ty jesteś Μια παραγγελία για την Παρασκευή Λέγε Βάλε το Σαμαρά με τη φόρα που έχουμε πάρει Και μετά και το τραγούδι όταν παίρνω φόρα Φόρα κάτι φόρα Αυτό το οποίο ελπίζω είναι γρήγορα Με ένα κείμενο και μια συμφωνία σωστή Να επιτραπεί να βγούμε από την έξοδο Χωρίς να χάσουμε την αναπτυξιακή φόρα που είχαμε πάρει Όταν παίρνω φόρα Φόρα κάτι φόρα Και ο Θεός ο Δεν με σταματά Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού Την αναπτυξιακή φόρα που είχαμε πάρει Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα Σας παρακαλώ πάρα πολύ Προ ο, ο ίδιο δεν με σταματά Σφουγγάρι Μ' ακούπησαν δυο μπάτσι προηγουμένως Δεν θα πληθώ, μυρίζω γρουνίλα Με το μότελάκι σου Που έφτιαξω τσεκλένης Χειράστινο με το φτωχό Τι έφτεξα και δέρνεις Μα να με σπρώξει ο μπάτσος Χειράστινο με, με το φτωχό Τι έφτεξε και δέρνεις Εμένα έσπρωξες Φταίει το σου Γιατί αν τα βγες, Και ενώ Gelai te melevasi che noi ne auto creatoras Gelai te melevasi Apicoli, mi bo,